Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Σε κατάσταση εκτακτης ανάγκης για έξι μήνες με εντολή που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης από την Καλαμάτα που βρέθηκε χθες κηρύχθηκε το μεγαλύτερο μέρο της Μεσσηνίας μετά την κακοκυρία που έπληξε το νόμό μας και κόστησε τη ζωή σε τρει ανθρώπους για την έρτη Καλαμάτας Βάγγελη Συναγερμός ενόψη του νέου κύματος κακοκαιρίας που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα πλήξει σήμερα και αύριο το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Έρτη Πύρου, Κόστος Παπαθεοδόρου. Προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης της Φλώνας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης κατά τις βραδινές ώρες. Για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μαΐ Αδάμου. Στην αιστάσεις παίρνει το πρόβλημα των αστέγων, δήλωσε στην Ερτ Χανίων η του νοσοκομείου Κατερίνα Βουτετάκη, η οποία ανέφερε ότι τα περιστατικά μεταφοράς ανήμπορων ανθρώπων στο Ίδρυμα. και ένας από το Δήμο Χανίων. Περίπου 4.000 οικογένειε και περισσότερα από 8.000 άτομα στο Αγρίνιο εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επισκεπτική βοήθεια. Τα στοιχεία προκαλούν θλίψη και προβληματισμό. Για την Ερτ Πάτρα, Δήμητρα Αργύρου. 22 ακόμη απολύσει ανακοινώθηκαν χθε από τα λοιπάσματα Καβάλα. Συνολικά έχουν απολυθεί 131 εργαζόμενοι, 10 έχουν επιστρέψει στις εργασίες του με προσωρινέ δικαστικέ αποφάσει. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ για το εργασιακό του μέλλον να ανησυχούν οι εργαζόμενες στα ξενοδοχεία Χανδρή τη Κέρκυρα. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τι διαβεβαιώσει μετά τι πληροφορίε για αλλαγή τη ιδιοκτησία τη εταιρεία. Προκήρυξαν στάση εργασία την Κυριακή και Γενική Συνέλευση. Δεν υφίσταται συμφωνία αλλαγή του ιδιοκτήτη, απαντά η εταιρεία. Για την Αρτ Κέρκυρα, Λικούργο Κιαδόπουλο. στην είναι η απόφαση του διοικητή τη 6 Υγειονομική Περιφέρεια και Ιωνίων νήσων, Γιώργου Γιανόπουλου. Μετακινούνται δύο παθολόγοι από την Πάτρα στο νοσοκομείο του Πύργου, προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση με την παθολογική κλινική του Ιδρύματο. Για την ΕΡΤ Πύργου, Μαρία Λάγιου. Έντονα διαμαρτύρεται το νομοαρχειακό σωματείο ΑΜΕΑΝΟΜΟΥ Καρδίτσα για την περικοπή των προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο τη Καρδίτσας με το αιτιολογικό ότι δεν προσκόμισαν νέα βεβαίωση αναπηρία από τα ΚΕΠΑ. Προσωπαύλου Καρδίτσα, δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Το θέμα των κόκκινων δανείων φέρνει προσυζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλία ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστό. Προτασή του να μπορούν οι δανειολήπτε να αγοράζουν τα δάνειά του στην ίδια τιμή με τα φαντ. Ε, Έτοιμοι να συνεχίσει και φέτο την παροχή πρωινών γευμάτων στου οικονομικά ασθενεί μαθητέ είναι η Δημοτική Αρχή του Ιρακλείου. Πέρσι ο Δήμος παρήχε 425 γεύματα σε παιδιά σχολείων τη πόλη. Από την Αρχή του Κατσουλάκη. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει συγκέντρωση σχολικών ειδών στο γραφείο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου της Τρίπολης, ώστε να στηριχθούν οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες. Για την Αρτρίπολη Τρίπολη, Σπέγγι Μπρούσαλη. Στη σημασία της συνάντησης στην αλληλοσύνδεση και αλληλεξάρτηση όλων στην ευραγική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών νίκο Κοντζιάς εκφράζοντας την επιθυμία η διάσκεψη της Ρόδου που ξεκίνησε σήμερα να γίνει ένας μόνιμος θεσμός διαλόγου, ειρήνης και ασφάλειας για όλη την περιοχή για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Την άμεση αναστολή άσκηση των καθηκόντων του με ταυτόχρονη παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο επέβαλε με απόφασή του ο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου στον υπάλληλο του κτηνιατρικού εργαστηρίου Κομοτηνής, στον οποίο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης άσκησε ποινική δίωξη για δωροληψία, κατ επάγγελμα και κατ συνήθεια για την ΕΡΤ Αμαλία Γαριφαλίδου. Τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης των δύο λιμανιών Αλεξανδρούπολη και Μπουργκάς καθώς και της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού άξονα αντίστοιχα προκειμένου να κατατεθεί από κοινού πρώτα στο πακέτο Γιούγκερ για χρηματοδότηση εξετάστηκαν στην πρώτη συνάντηση τη κοινή επιτροπης Επιτροπής Ελλάδας-Βουλγαρίας η οποία πραγματοποιήθηκε χθε στην Αλεξανδρούπολη. Ηλιακό σκάφος που θα χρησιμοποιηθεί για τους Στικού σκοπούς χωρητικότητας 10 έω 12 ατόμων απέκτησε ο Δήμος Καστοριάς στο πλαίσιο του διασωναριακού προγράμματος Ελλάδας Αλαμβανίας 2007-2013 από την Αρτικοζάνη Μάκη Νοσιάδης. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.